και τώρα να αντελαλίσω την διαταγή του Πασά. Ακούσατε, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Σερβιβούργανοι, Ρουμάνοι, Έλληνες και Οθωμανοί. Κατά διαταγή του πολυχρορεμένου μας Βεζίρι, όποιος έχει εργαστεί στον συγχωρεμένο τον Πασά, να έρθει να πληρώνεται από τον ιόντου Μουχτάρ Πασά die... die heb al zo mooi, maar langhalm zo gaat dat jij... die moet grijs op de porta, doorgaans aan de beurtel. μου dat Het... de mostra. Bo, Να βγάλεις την πετερούγα στο σβέρκο το ανάγνωσμα Ακούσατε, ακούσατε Βρε το μα για να βγάλω έξω Να, παναγία μου, τι με χτυπάς στη μέση του δρόμου Άλλη φορά δα σε πηγαίνω στη γωνία Τι σου χρώσα χάσω τα καμαρώνια Ποια μακαρόνια Έβλεπα ένα όνειρο παιδί μου Ότι είχα μια σκάφη γεμάτη μακαρόνια Και την ε. ώρα που έλεγα «Βάλε σάλτσα στα μακαρόνια» Έβαλε τις αγριοφωνάρες σου και δεν έφαγα ούτε μία πυρουνιά. <Κι> γελάς, βρε, διπλότυπον της κατεργαριάς. που να σου ξεραθεί το χέρι. Θα το βάλω μέσα στο νερό και θα μαλακώσει. Καραγγιώσι μου, εγώ ντερελάω. Και από πότε έγινες κόκορας και λαλάς. Θυμάσαι, καραγγιώσι μου, που πέθανε ο συγχωρεμένος ο Πασάς. Ε, ο γιος του εσκόλασε τον κόσμο που εργαζόταν. Και τώρα τους καλεί να τους πληρώσει. Τι, πως, ε, λεφτά, Τι διέ μου λες χατζαντζαν, εγώ έχω δουλέψει Και πού θέλεις να ξέρω εγώ αν έχεις δουλέψει Λεφτά μοιράζουν, κοίταξε καραγιώσου Διότι όποιος πάει με απάτη, η ποινή του είναι η αγχόνοι Πού κάθεται, πια, οι την Πάρ' τη να γελάς άλλη φορά, μάτρο να σου φεύγω Εγώ θα πάρω λεφτά Ω ρε, πρέπει να βρω κανέναν άλλον, τουλάχιστον αντίχει και φάω ξύλο, να το μοιραστούμε. Αχα, ο Νιόνιος έρχεται. Ο, για σου καραγιόζο. Καλός το φίλο μου το Νιόνιο. Λε Λέ μου λέει Νιόνιο, θυμάσαι από τι πέθανε ο σιχαμένος ο Πατσάς. Ο Νέσκε, εφήνει ρε από κολποντάριο. Όχι ρε Νιόνιο, δεν κατάπιε το κοντάριο, επέθανε από πληξία. Λοιπόν, όσοι δούλευαν στον Καμαρίτι τον Μπατσά, τώρα ο γιος του τους πληρώνει. Ω, δεν άκουτε κοσμέ, θα μας τρελάνε τσι κλωτσίες. Τι φοβάσαι ρε βλάκα, δεν ξέρω εγώ. Θες να έρθεις ή να πάρω κανέναν άλλονε. Ω, και τι δουλειά θα πούμε ότι κάμαμε. Να, θα πεις ότι εσένα σε είχε και πουρώ. Ω, καραγιώσω, και σένα ναι, θα πούμε ότι σε είχε για σκύλο. Πάρ' Ωρα με καλιά σου. Νιόνιο, άκουτο, τώρα που θα κατέβει ο Βελιγέγκας, θα φωνάζουμε τον αφέντη θέλω, τον αφέτη θέλω, για να μας αρχίσει το ξύλο. Ωνάς και. Χτύπα πόρτα. τι χαλεύεται, ρε. Ω, όταν αφέρθερο. όταν τον αφέρθερο. αφέρθερο. καρτέρ. Ε, σώπα, Νιόνιο. Τι χερί είμαστε, γλιτώσαμε τις κλωτσές.